το του Πατρός και του Υιού και τα τα ο θησαυρός, αγαθών και ζωής, χωριγός, ελευθεία, και σκήνου, ενμία, και ημάς ο και αγαθιά, Θέλετε να ρωτήσετε κάτι από την προηγούμενη φορά. Ρωτήσετε ότι άλλο σχετικό. Την προηγούμενη φορά. Δεν θυμάμαι. <laughs> <laughs> <laughs> Θα συνεχίσουμε. με το ίδιο περιεχόμενο όπως τις άλλες συναντήσεις μας και αφορά το θέμα της σχέσης το θέμα της συζυγίας θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά πως η σχέση η διαπροσωπική σχέση η συζυγία είναι ένα πεδίο όπου φανερώνεται το πρόσωπο του ανθρώπου, φανερώνεται η πνευματική του ποιότητα και φανερώνεται και η στάση ζωής του. Η πνευματικότητα του ανθρώπου, η, η εσωτερική του οριμότητα, δεν κρίνεται από εξωτερικά πράγματα αντικειμενοποιημένα, αλλά κρίνεται από τον τρόπο προς έγκυσης του άλλου προσώπου. Η αγιότητα, για παράδειγμα, δεν είναι ένα γεγονός που προσμετράται με κριτήρια, που φανερώνουν την εξέλιξη του ατόμου ανεξάρτητα από την σχέση του με τον άλλον. Η εξομάλυνση και η υγιής σχέση με τον άλλον φανερώνει και την πνευματική μας ορίμανση. Συνεπώς λοιπόν η σχέση, η συζυγεία είναι ένα πεδίο που φανερώνει αυτό που έχουμε μέσα μας. Κάποτε ερωτήθηκε ο Αβάς Δωρόθεος για το πάθος του θυμού και έλεγε ο Αβάς Δωρόθεος ότι κάποιοι λένε πως ο άλλος μου έγινε αιτία να οργιστώ. Και ε, μετατοπίζεται το πρόβλημα του πάθους από τον άνθρωπο ο οποίος το είχε στον άλλο που έγινε η αφορμή που έδωσε την αφορμή να και να φέρει ο Βασοδωρό πώ πως δεν είναι το πάθος στον άλλον αυτός που έγινε η αφορμή αλλά είναι μέσα μας και ο άλλος λειτουργήσε ως, χειρού, ως χειρουργός ως θεραπευτής όπως λέει το ψωμί που εξωτερικά δεν φαίνεται ονειμουχλιασμένο με το μαχαίρι όμως όταν το τεμαχίσουμε φαίνεται ποια είναι η κατάσταση η, η μούχλα η εσωτερική. Οπότε μέσα στη συζυγία μέσα στη σχέση γίνεται αυτό το παιχνίδι. Μέσα από την καθημερινή τριβή αποκαλύπτεται η εσωτερική μας κατάσταση. Το ερωτικό ένστικτο, η ερωτική διάθεση είναι αυτό το δόλωμα που φέρει σε εγκύτητα τους ανθρώπους. Που φέρει σε ενότητα τον άνθρωπο με τον άλλον άνθρωπο. Και μετά ακολουθεί όλη αυτή η διαδικασία, όλος ο αυτός ο αγώνας της προσωπικής άσκησης των ανθρώπων με όταν να μπορέσει να συνεννοηθεί με τον άλλον. Όσο υπάρχει το ερωτικό πάθος και τα πράγματα είναι έξι δανεικευμένα, η ζωή του ανθρώπου είναι εύκολη και ευχάριστη. Όταν αρχίζει να αποκαλύπτεται η πραγματικότητα, με το να αρχίζει να αποφορτίζεται ο άνθρωπος από τη συναισθηματική έξαρση όπου ωρεοποιεί τα πράγματα, τότε απογειμνωμένος ο άνθρωπος από αυτήν τη διάθεση φαίνεται ποιος αληθινά είναι. Και τότε μπαίνει στην περιπέτεια ο άνθρωπος, εάν το θελήσει, να αναβαθμίσει την ερωτική του διάθεση σε έναν έρωταν και σε μιαν αγάπη που υπάρχει λόγος. Λόγος ζωής, στάση ζωής. Η ανοριμότητά μας βρίσκεται σε αυτό, ότι δεν μπορούμε να δώσουμε ζωή στα γεγονότα μας, τα οποία αρχίζουν να χάνουν το ενδιαφέρον τους. Η ζωοποίηση των απονεκρωμένων πραγμάτων και σχέσεων στη ζωή μας είναι αυτό που μπορεί να ονομαστεί ελπίδα. Δηλαδή όταν αρχίζει να χάνεται και να νεκρώνεται κάτι εμείς βρήκαμε τις λύσεις, την ανανέωση με καινούργια ενδιαφέροντα, με καινούργια πράγματα, με καινούργια πρόσωπα. Αυτό όμως είναι κατάσταση φθοράς. Αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος είναι να βρει έναν λόγο μέσα του και αυτή είναι η έννοια της εξέλιξης του ανθρώπου να βρει έναν λόγο που δίνει άλλο περιεχόμενο στα πράγματα και στις σχέσεις του όπου ένας νεκρός σύντροφος ξαφνικά αποκτά για μένα περιεχόμενο και ζωή. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη βελτίωση συντρόφου μου όσο με την αλλίωση της δικής μου οπτικής και οράσεως. Η δική μου βελτίωση, η δική μου εξέλιξη που κινείται μέσα από την διάθεση του έρωτα και της αγάπης μου δημιουργεί αυτήν την διάθεση και οριμότητα να δω τον άλλον με έναν άλλον τρόπο ο άλλος δεν είναι μόνο αυτό που είναι ο άλλος ονομάζεται και χαρακτηρίζεται και από τη δική μας διάθεση θεώρηση και όραση οπότε αυτό που μπορούσαμε να πούμε ότι είναι γεγονός εκκλησιαστικών πνευματικών χριστιανικών είναι πως μπορεί να ξεχωρίσει το χριστιανικό από το μη χριστιανικό. Το χριστιανικό έχει τη δυνατότητα ελπίδας. Έχει τη δυνατότητα θεραπείας. Έχει τη δυνατότητα ανανέωσης. Έχει τη δυνατότητα ζωντανέματος. Το χριστιανικό δεν κρίνεται με ένα εξωτερικό μέτρο στο βαθμό που μπορεί να είμαστε ταυτιστούμε και να υπακούσουμε σε ένα καθεστώς νόμων και κανόνων αλλά στο βαθμό που απελπισή ελπίδα. Και η στεγνή κατάσταση αυτή η εσωτερική ξηρότητα αυτή η έλλειψη πάθους αυτή η εσωτερική αδράνεια που αγγίζει και τον ψυχισμό ενεργοποιείται και ζωντανεύει. Και ζωντανεύει όχι με μια καταπίεση των συναισθημάτων, αλλά με μια ενεργοποίηση του λόγου. Με μια ενεργοποίηση του λόγου, που είμαι θα υποχρεωμένη να βρούμε και αυτήν η άσκηση της υγείας, που να ζωντανεύει τη σχέση. Να βρω τον λόγον που θα ζωντανέψει σχέση. Για παράδειγμα, εάν μια σχέση... Έχει απονεκρωθεί, έχει προβλήματα. Συνήθως εκκλησιαστικά εντός εισαγωγικών σκεπτόμενοι θα πούμε προσπάθεις είναι ο σύντροφός σου να φανεί εντάξει. Ο Χριστός λέει αυτό, το Ευαγγέλιο λέει αυτό. Μα είναι αυτή η ιστορία μας. Δεν εμπνέει το άνθρωπος από αυτό. Αν θέλετε ένα σύμπτωμα εκοσμίκευσης Τη ζωή μας, της εκκλησιαστικής είναι η απουσία του στοιχείου της έμπνευσης της έκπληξης του ενθουσιασμού και ο άνθρωπος επιβεβαιώνει αυτή την απουσία αυτής της ε κατάστασης με το να έχει χαθεί ο λόγος και η δυνατότητα λόγου στην ζωή του οπότε τι πρέπει να γίνει χρειάζεται ο άνθρωπος να ασκήσει την ύπαρξή του και να ζητήσει από τον Θεόν και να ψάξει με τον εαυτό του να βρει έναν λόγο μέσα από τον οποίο ζωντανεύει ο συντροφός του ή αν θέλετε ζωποιείται η σχέση. Είναι ευθύνη μας. Πρέπει να ψάξουμε τι γίνεται και να βρούμε αυτόν τον λόγο που θα μας δώσει ελπίδα στη σχέση. Και τι σημαίνει να βρούμε τον λόγο που θα δώσει ελπίδα στη σχέση. Σε μένει το πολύ απλό. Να βρω τον λόγο που να δίνει ελπίδα στον συντροφό μου ότι μπορεί να αλλάξει. Να βρω τον λόγο που μπορώ αυτόν που απέρριψα γιατί τι σημαίνει φεύγει ο έρωτας φεύγει ο θαυμασμός πρέπει να βρω τον λόγο για τον οποίο να θαυμάζω τον σύντροφό μου τι σημαίνει φεύγει ο έρωτας φεύγει ο θαυμασμός γιατί έχει υποβαθμιστεί η αξία του σύντροφου μου μέσα μου πρέπει λοιπόν να βρω τον τρόπο να αναβαθμιστεί αυτή η αξία που δεν έχει να κάνει με εξωτερικά ηθικά κριτήρια ή κριτήρια συμπεριφοράς αλλά έχει να κάνει με πνευματικά κριτήρια. Να δώσω τον λόγο και το κέντρο στον σύντροφό μου όπου μπορεί να αλλάξει. Κάπου λέει ο Αβάσι Σακ, προτείνει μια παιδαγωγική και λέγει αν δεις κάποιον αμαρτωλό ή κάποιον άνθρωπο που δεν έχει ιδιαίτερη αξία δεν θα δει το κακόν δεν θα δει το στραβό, θα πέσει τα πόδια του. Θα τον επενέσεις Θα το εκφράσεις την ευαρεστίαν σου Την ευχαρεστίαν σου Την χαρά σου που το συνήνθησες Θα τον επενέσεις και για πράγματα που δεν έχει Για να αρχίζει να ευαισθητοποιείται να, εξ, να ενεργοποιεί το φιλό τιμών του Και να μπει σε αυτή τη διαδικασία Να γίνει αυτό που του είπες Αποντροπή Θα πει μα δεν είμαι τέτοιος Θα αρχίσει να γίνεται Εμεί τι κάνουμε Στο, στον αντίποδα αυτή τη συμπεριφορά και οι αρετές που έχει ο άλλος τις παραβλέπουμε, τις υποβαθμίζουμε, τις περιφρονούμε για να δικαιώσουμε τον εαυτό μας ότι εμείς είμαι θα δικημένη έναν του συντρόφου μας και ότι εμείς υπερέχουμε έναντί του. Επειδή δεν μα δικαιώνει η σχέση αγάπης, προσπαθούμε να δικαιώσουμε τον εαυτό μας δια του νοός μας, δια του λογισμού μας ότι εμείς υπερέχουμε το άλλο και ότι εμείς είμαστε αδικημένοι. Οπότε είναι σημαντικό στοιχείο αυτό να βρούμε τον Λόγο όπου ζωντανεύουν τα πράγματα, ζωντανεύουν οι σχέσεις. Να βρούμε τον Λόγο για τον οποίο αξίζει να θαυμάζουμε τον άλλον άνθρωπο, που αυτός ο Λόγος επαναλαμβάνουμε και να κάνει με τον εαυτό μας. Να βρούμε τη μαρτυρία του Λόγου του Θεού για τον άλλον άνθρωπο. Τέλος πάντων, ε, για να προχωρήσουμε παραπέρα πρέπει να δούμε τα στραβά τα οποία συμβαίνουν στη σχέση τα εμπόδια τα οποία μπορεί να ομιλούμε για συζυγία για ερωτική σχέση ε, αλλά μπορούν να συμβούν σε οποίο επίπεδο σχέσεως αυτές ε, οι εκτροπές είναι πολύ σημαντικό κάποτε έλεγαν οι πατέρες μας πως όρημο πνευματικά είναι ο άνθρωπος πούμε, στρόγγυλος Στρογγυλεύει, κινείται με άνεση προ οποιοδήποτε άλλο. Και ο δύσκολο, ο στριφνό είναι τετράγωνο. Κάθε εκεί δεν κινείται. Κάθε άνθρωπο να. Και λέει ότι οι πειρασμοί βοηθούν τον άνθρωπο να λιένεται, να στρογγυλεύει, να κινείται με μια άνεση προ τον άλλον. Όταν ο άνθρωπο δεν έχει πειρασμού, δεν έχει δοκιμασίε, γίνεται πολύ σκληρό. Και αν μάλιστα είναι και άγιο, καίκαμε. Και μάλιστα εντό εισαγωγικών άγιο, ε, αν είναι άρετο τη εκκλησία και είναι. 24 καρατίων χριστιανό και ηθικός και δεν έχει ταπεινωθεί μέσα στην αναζήτηση του Θεού τότε αυτός ο άνθρωπος είναι ο πλέον δύσκολος άνθρωπος ο πλέον δύσκολος είναι που δεν μπορείς να συνεννοηθεί. η δυνατότητα του ανθρώπου να προσαρμόζεται και όταν λέμε προσαρμογή δεν λέμε διπλωματία ουσιαστικά να ενωθείς με τον άνθρωπο να συνενοηθείς με τον άλλον άνθρωπο να βρει σημεία συνενόησης και επαφή, έχει να κάνουμε τη στρογγυλάδα μας Το, αυτή την εσωτερική λίανση μέσα από τον πόνο ο άνθρωπος ζηλιένει και δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος από τον πνευματικόν πόνο όπου ο άνθρωπος ταπεινώνεται και αυτή η ταπείνος του γεννάει βεστησία και αυτή η βεστησία του γεννάει ποιοίκια συγχωρητικότητα και άνεση. Ο χριστιανός στην ουσία είναι αυτός, είναι ο άνετος άνθρωπος. Που με απλότητα μπορεί να συμφωνεί με τον οποιοδήποτε. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος αρχίζει να αποκτά αυτή την άνεση, να μην τρέπεται, να μην φοβάται την έκθεση, να ξεπερνά την ανασφαλεία του. Η ασφαλετήση, φοβούμαι ότι θα εκτεθώ, ότι... Θα αποτύχω. Ε, όταν ε, ε, ξεπεράσει αυτούς τους φόβους ο άνθρωπος έχει μεγαλύτερη άνεση να γνωρίσει τον άλλον άνθρωπο. Η ανασφάλειά μας, η δειλία μας, η φοβία μας, η καχυποψία μας είναι εμπόδια όχι απλά να συνολήθουμε τον άνθρωπο, είναι εμπόδια στο να τον κατανοήσουμε, να τον γνωρίσουμε. Είναι στοιχεία που μας αλλιώνουν την αληθινή εικόνα του άλλου για να συνεννοηθούμε. Είμαι θα κολλημένη στη δική μας κατάσταση. Και ως κριτήριον να χαρακτηρίσουμε τον άλλον είναι αυτές οι απόψεις που έχουμε μέσα μας. Η ικανότητα λοιπόν προσαρμοσ... προσαρμογής απαιτεί οριμότηταν και πνευματική ανάπτυξη. <coughs> Πολλές φορές συναντούμε και στον εαυτό μας μπορεί να το δούμε και σε κάποιους χριστιανούς. Ενώ μπορεί να προσεύχονται, ενώ μπορεί να μετέχουν στα μυστήρια, να κάνουν τον αγώνα τους, έχουν μια δυσκολία σε σχέση με τους ανθρώπους. Μια δυσκολία συνενόησης και προσαρμογής και απλότητος. Αυτό δεν είναι απλά ένα πρόβλημα χαρακτήρως ως ένα σημείο είναι και αυτό ασφαλός αλλά κυρίως είναι μια εσωτερική πνευματική δυσκολία αυτή η πνευματική δυσκολία <coughs> έχει να κάνει με διάφορα με διάφορες καταστάσεις <coughs> όταν ο άνθρωπο λοιπόν μπορέσει να περιορίσει των προσωπικών των ναρκισισμών και αναπτύξει ευαισθησία για τι ανάγκε του άλλου ανθρώπου που έχει ικανότητα προσαρμογή. Τι σημαίνει προσωπικό ναρκισισμό. Ναρκισισμό τι σημαίνει να με θαυμάζουν οι άλλοι, να με αναγνωρίζουν οι άλλοι, να με αποδέχονται οι άλλοι, να με θαυμάζουν και να ασχολούνται μαζί μου και να μου υπηρετούν τι προσωπικέ ανάγκε, συναισθηματικέ, ψυχολογικέ, φυσικέ. Θέλω να γίνομαι κέντρο του κόσμου και ό,τι και αν κάνω το κάνω για να έχω αυτή την ικανοποίηση ότι είμαι κέντρο του κόσμου. Αυτός ο αρκισισμός λοιπόν είναι ένα πρόβλημα στη δυνατότητα συνεννόησης, προσαρμογής, ενότητός με τον άλλο, σε κάθε επίπεδο σχέσεως αλλά πολύ περισσότερο στη συζυγεία. Και αυτός ο ναρκισισμός, δηλαδή ζω μόνο για τον εαυτό μου και δυσκολεύω να βγω από το θέλημά μου για να δω και τις ανάγκες του άλλου είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Κάποιο θα μπορούσε να πει τι είναι αγάπη, τι είναι έρωτας. Συνήθως φανταζόμαστε την διάθεση ικανοποίησης και ευχαρίστησης. Την προσδοκία. Τη χαρά, που αν το ψάξουμε τις περισσότερες φορές χαρά δεν είναι η διάθεση μου να κανοπίσω τις ανάγκες του άλλου να τον κάνω να είσαν θεόμορφα και άνετα αλλά είναι η προσπάθεια να νιώσω καλά με το γεγονός ότι έγινε το αντικείμενο του θαυμασμού έγινε το κέντρο της σχέσης έγινε το σημείο αναφοράς και ενδιαφέροντος και αυτό με ευχαριστεί και αυτό με γεννά χαρά. Αλλά η χαρά είναι ότι έγινε σημείο ενδιαφέροντο ή η χαρά βρίσκεται στο ότι βγήκα από τον εαυτό μου και ανάπαυσα και τον άλλον. Στο βαθμό που ο άνθρωπος δεν τα κατανοεί για τον εαυτό του αυτά και δεν τα παιδεύει, δεν μπορεί να συνεχθεί και να προσαρμοστεί. Δεν μπορεί να υπάρξει σχέση. Αυτή η ευελιξία όταν είναι με επίγνωση και όχι ένα κόλπο, μια τεχνική σου λέει κατάλαβα τι θέλει ο άλλος ξέρω πως λειτουργεί, θα βγω την τεχνική μου για να συνονιθούμε και συνήθως κοπός βαθύτρου συνεννόησης να υπερέχω του άλλου να τον εξουσιάζω και να κυριαρχώ και να βρούμε το σχήμα που θα περνάμε καλά θα βολεύει ο ένας την αρρώστια του άλλου Οπότε Το σημαντικό Είναι Να υπάρξει αυτή η συμπεριφορά Με μια βαθιά επίγνωση Ότι η χαρά Είναι ένα μηδέο δόσιμο Και η χαρά είναι Όχι το κλείσιμο Εις τον εαυτό μου Αλλά το άνοιγμα εις τον άλλον Έρωτας δεν είναι κλείσιμο Είναι άνοιγμα Ποιο είναι το κλείσιμο και ποιο είναι το άνοιγμα. Κλείσιμο είναι να ομορφύνω τον εαυτό μου να και ασύ εσωτερικά και εξωτερικά για να με ποθήσει ο άλλος και να με τρέχει από πίσω και να ασχολείται μαζί μου. Και να ευχαριστηθώ ότι έγιει ένα αντικείμενο πόθου. Τι είναι αυτό έρωτα. Αυτό είναι κλείσιμο. Άνοιγμα σημαίνει να βρω των τρόπων και των λόγων που θα αναπτύξω τη συντροφία, την αλληλοπεριχώρηση, τη συνεννόηση, την προσαρμογή, την ενότητα. Που ασφαλώς θα γίνω πρόσωπον πόθου, αλλά όχι άσχετα με τον άλλον, αλλά σε σχέση με τον άλλον. Και αυτό δεν είναι το τέρμα της σχέσης, αλλά η αρχή και η προϋπόθεση της σχέσης που η σχέση είναι το άνοιγμα και η ενότητα. Και η σωματική και η ψυχή και η πνευματική με τον άλλο. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι. Αυτά είναι εισαγωγικά. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Εμπόδια σε αυτήν την κατάσταση, εμπόδια σε αυτήν την ενότητα της συζυγείας είναι διάφορες καταστάσεις νοσηρές που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο, το ανθρώπινο πρόσωπο. Τέτοιες νοσηρές καταστάσεις που θα δούμε, θα τις δούμε, που φαίνονται ως ψυχολογικές δυσκολίες αλλά έχουν και πνευματική βάση και η πρότασή τους είναι πνευματική για να την υπερβεί ο άνθρωπος είναι η διάθεση επικυριαρχίας που γεννά την ανταγωνιστικότητα που γεννά την αντιπαλότητα είναι ο ναρκισισμός που είπαμε και πριν είναι η εξάρτηση είναι η μειονεξία είναι η ζήλια είναι η καχυποψία και η παρερμηνία του άλλου που γεννά παρανοϊκές καταστάσεις. Είναι η παθητική επιθετικότητα. Όλα αυτά τα σχήματα συμβαίνουν σε σχέσεις μας. Πνευματικότητα δεν είναι απλά να κάνει το κόμπο σχοινάκι μου. Αλλά πνευματικότητα σημαίνει να κάνω το κομποσχινάκι μου με τέτοιον τρόπο που θα με κάνει να βλέπω και την ασχήμια μου, να βλέπω τον εαυτό μου. Κομποσχινάκι σημαίνει να βλέπω την ασχήμια μου αλλά να μην απελπίζομαι. Κομποσχινάκι σημαίνει να βλέπω την ασχήμια αλλά να μην απελπίζομαι και να βρίσκω και του δρόμου ίαση και, και, τους, και, τους και θεραπεία. Εύκολα κάνω το κομποσχοινάκι μου, αλλά δύσκολα να γνωρίζω τον, την, την, την, την, την, την, τον αρκισισμό μου, τους τρόπους που εκδηλώνεται και τον τρόπο αντιμετώπισης του. Εύκολα μπορώ να εξομολογηθώ, αλλά δύσκολα να γνωρίσω ότι με μια μειονεκτική προσωπικότητα και αυτή η μειονεξία βγάζει ζήλια... Και τη ζήλια αυτή την οχυρώνω πίσω από όμορφα σχήματα πνευματικά για να δικαιώσω τη συμπεριφορά μου έναντι του άλλου. Να δούμε λοιπόν αυτές τις καταστάσεις. Καταρχήν προσαρμογή όταν λέμε δεν σημαίνει Κατάργηση της ταυτότητας, κατάργηση της διαφορετικότητας. Προσαρμογή δεν σημαίνει ο να απορροφήσει τον άλλον. Ούτε συνεννόηση σημαίνει, και πολλές φορές αυτό το ταυτίζουμε και το, με το χριστιανικό, μια άρρωστη υποχωρητικότητα και ενδοτικότητα που στην νησί σημαίνει απόθυση της ύπαρξής μου, της πραγματικότητας του εαυτού μου και της κλήσεώς μου. Που ξεκινά από μια διαδικασία φοβία να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα και τη σχέση. Οπότε το ποιο είμαι, πως λειτουργώ, το κρύβω, θα το θάβω μέσα μου. Και μπορεί βεβαίω να μην υπάρχουν καυγάδες αλλά τρόχομαι διαρκώ με τον εαυτό μου. Αρρωσταίνει ο άνθρωπο. Και σωματικά, και ψυχικά, και πνευματικά. Να το πούμε και διαφορετικά. Η Υπακοή για παράδειγμα δεν είναι κατάργης προσωπικότητας αυτό το σχήμα που θα το δούμε στην ερωτική σχέση υπάρχει σε κάθε σχέση ακόμη και στην πνευματική σχέση πως μπορεί να γίνει αυτό όταν ο πνευματικός μπορεί με να έχει το χάρισμα του Θεού τελείται το μυστήριο εγκυρότατο όπως και αν το κάνει ο μεγαλύτερο Άγιο. Αλλά δεν πάβει να είναι άνθρωπο. Και μπορεί να έχει αυτή την νοσηρή κατάσταση του ναρκισισμού, Η οποία πιο εύκολα ευδοκιμεί στον κλήρο. Ε? Τόσοι άνθρωποι βέβαια είναι ένα και ομιλεί. Υπάρχει λοιπόν το στοιχείο του ναρκισισμού Και εξαιτίας αυτού του ναρκισισμού η αγωγή της υπακοής και της πνευματικής καθοδήγησης έχει να κάνει με την ανάγκη «Ο, αυτό που εξομολογείται» Δεν είναι επέκταση του εαυτού μου. Αυτός που θα με αναγνωρίζει, που θα με αποδέχεται, εφόσον μου κάνει υπακούει, δεν με αμφισβητεί. Και όπως ελέγχω το χέρι μου, μπορώ να ελέγχω τον άλλον άνθρωπο. Μια μορφή εξουσίας. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν δεν έχει, και, και αυτό σημαίνει κατάργηση της προσωπικότητάς του. Κατάργηση της διαφορετικότητας. Και ο άλλος μέσα από τον φόβο τη υπακοής το φόβο να υψώσει το ανάστημά του το θέλει ο Θεός Μα θέλει, μας θέλει έντιμους και ζωντανούς ο Θεός όχι οι κακομύριδες όχι πίσω από μια άρρωστη μορφή πολλές φορές υπακοής Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν αποθεί μέσα στην βιλία να τοποθετηθεί με ανδύο φρόνημα και αποδεί το, την πραγματικότητα της κλείσεώς του που του χάρισε ο Θεός. Και τότε είναι ένα ήσυχο ανθρωπάκι, πάκο, ταπεινό, δεν δηλαδή, ποτέ όχι. Και υπάρχει μια ψευτοιρήνη και ψευτοσυνενόηση. Ένας δυναμικός πνευματικός, ένα ταλέπορο πνευματικών τέκνων λειτουργεί αυτό το σχήμα. Αυτό είναι σχέση Αυτό λοιπόν το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί και σε μια σχέση συζυγείας. Προκειμένου να διαφυλάξουμε την ειρήνη του σπιτιού, καταργούμε τον εαυτό μας. Και νομίζομαι επειδή η γειτονιά δεν ακούει τις φωνές μας, ότι είμαστε ήσυχοι άνθρωποι και συνούμεθα. Η καρδιά του άνθρωπος είναι τελείως κενή. Και ο τη γιατί χρησιμοποιεί τον άλλον που είσαι τον εαυτόν του, τον εαυτόν του αγαπά και ο πάλι τον εαυτόν του αγαπά. μέσα από ανασφάλειες υπακούει και υποκύπτει σε αυτές τις καταστάσεις. Επομένως είναι σημαντικό στον άνθρωπον να βρει τον τρόπο να συνενοηθεί. Τι λέτε σε αυτό. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ότι σε μια άρρωστη χριστιανική άποψη φιλιρνικότητος και αρμονικής συζυγίας δεν υπάρχει ποτέ βαθύτερη αληθινή σχέση. Δεν απορροφά ο ένας τον άλλο στην σχέση, στη σχέση ενότητος αλλά διατηρείται η διαφορετικότητα. Άλλο διατηρώντας τη διαφορετικότητά μου, την ταυτότητά μου να είμαι εποιηγής, να είμαι υπομονετικό, να είμαι υποχωρητικός και άλλο, αρνούμενος το πρόσωπό μου, αυτό που μου δώσε ο Θεός, ψευδός κινούμενος προς τον άλλο, να δείχνω άλλο από αυτό που είμαι, γιατί δεν μπορεί να με αποδεχθεί ο σύντροφός μου. Είμαι αυτό που είμαι. Και με αυτό που είμαι υποχωρώ. Με αυτό που είμαι σταυρώνομαι. Με αυτό που είμαι συγχωρώ, Με αυτό που είμαι χαρίζομαι στον άλλον άνθρωπο Υπάρχει όπως είπαμε Αυτό το εμπόδιο της επικράτησης Ποιος θα επικρατήσει έναντι το άλλου. Σε αυτή την επικράτηση Υπάρχουν στην προσπάθεια επικράτησης εκτοξεύονται απειλές υπονομεύονται οι προσπάθειες του άλλου υπάρχει μια παθητική στάση γιατί όπως απειλεί είναι να φωνάζω στον άλλο άνθρωπο απειλή είναι το πέσο κακομήρης και να μην μιλώ καθόλου είναι η παθητική αντίσταση ο μπορεί να φωνάζει και έρχεται κάποιος μου λέει φωνάζει ο άντρας μου φωνάζει γυναίκα μου και εσύ τι κάνεις δεν του λέω τίποτα, κατέβω στα μούτρα μου. Μα γι' αυτό φωνάζει, γιατί κατέβω στα μούτρα σου. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η παθητική αντίσταση που όλα γίνονται σε μια διαδικασία ποιος θα υπερισχύσει του άλλου, ποιος θα επικρατήσει του άλλου. Μα γιατί αυτός ο αγώνας επικράτησης. Υπάρχουν πολλά παιδεία σύγκρουσης. Πολλές φορές κανείς ισχυρίζεται, αγωνίζεται για τα παιδιά του. Μα το παιδί τι είναι τις περισσότερες φορές. Ένα θαυμάσιο πλαίσιο της προσωπικής μας σύγκρουσης. Που παιδιά χωρισμένων ή διαζευμένων γονείων εκφράζουν το παράπονο τους και τη δυσκολία τους ότι πάντα του βάζαν διαιτητές στη σχέση. Και πάντα είχαν το πρόβλημα ποιανού σχέση να πάρουν, ποιανού θέση να πάρουν. Ο ανταγωνισμό που υπάρχει στην επικράτηση Προβάλλεται σε κάθε πλαίσιο ζωής και σχέση. σε κάθε πεδίο, είτε είναι τα παιδιά, είτε είναι ο έρωτας, είτε είναι ο έλεγχος του χρήματος. Όλα αυτά είναι αφορμές του πώς θα διχειριστούμε τα χρήματα, ο ένας τσιγκούνης, άλλος πάταλος, άλλος θα πάρουμε αυτοκίνητο άλλος θα πάρουμε σπίτι. Πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά. Γιατί γυναίκα μου είσαι, σαρακοστή ήταν, τέλειο σαρακοστή, γιατί δεν με κοιμηθούμε μαζί. Όλοι αυτοί κοιμήθηκα μαζί του Πάτερ, αλλά νιώσα ότι δεν ήταν παρόν. Νιώθω ότι με έβλεπε σαν μια μάζα. Ήταν απλώς για να ικανοποιηθεί και ένιωσα άσχημα. Δεν έχει την κατάλληλη κίνηση. Δεν έβγαζε αυτή την ενέργεια... Που θα με έκαμε μειώσω άνετα. Παντού σε όλα, το, σε όλα τα παιδεία αν το ψάξουμε υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός. Αυτή η διάθεση ποιο θα να ενάντια του άλλου. <σκύρυσαι> Λείει κάποιος και τι κάνει ο γάμος μπροστά στο μοναχισμό. Να τι κάνει ο γάμος. Εδώ σε αυτή την πρόκληση επικράτησης κρίνεται η υπαρξή μα. Τι λόγο θα επιλέξουμε Τον κοσμικό λόγο Ότι νικά ο ισχυρός Ή τον ευχαριστηριακόν λόγο Λάβετε φάγετε το Του το σώμα Εδώ κρίνεται Ποια πνευματικότητα Πολύ φτηνά τα κάναμε τα πράγματα Και κανείς ό,τι μιλά για τη συζυγία Πάει στον πνευματικό Για να του βρει τον τρόπο Να αναβαθμίσει τη διάθεσή του την ερωτική Ή να το δικαιολογήσει Εναντί του άλλου εδώ, όταν υπάρχει σύγκρουση, αγώνες επικράτησης, ποιον λόγο επι, επι, επιλέγουμε για να τοποθετηθούμε, επαναλαμβάνομαι, τον κοσμικό λόγο, το δίκαιο του ισχυροτέρου, του ικανοτέρου ή των ευαγγελικών λόγων, της προσφοράς, του ανοίγματο. Της θυσιαστικότητα. Αυτό που είπε ο Κύριος. Λάβετε φάγετε. τούτο μου εστί το σώμα. Πείτε εξ αυτού πάντες. Του του εστί το αίμα μου. Ο Χριστός το έδωσε. Έδωσε το σώμα του, έδωσε και το αίμα του. Θυσιαστική κίνηση. Και αυτό γίνεται ζωή. Και αυτό γίνεται ανάσταση για όλη την οικουμένη, για όλους τους αιώνες. Ποιο λόγο θα επιλέξουμε. Θα επιλέξουμε... Αν επιλέξουμε τον Ευαγγελικό λόγο, δεν τον επιλέγουμε μέσα στη φοβία μας, μέσα στη δειλία μας, μέσα στην κατάργηση του προσώπου μας, μέσα στην περιφρόνηση της διαφορετικότητάς μας και της κλίση που μας έδωσε ο Θεός. Όχι σε μια κατάσταση μειονεξίας και έλλειψη αυτοπεποίθησης, γιατί θα είναι χειρότερο των το κακό, αλλά σε μια διαδικασία ορίμανσης, που ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τα όρια μας και γνωρίζουμε την αξία μας. Και αυτή την αξία μα, κανεί κοσμικό δεν μπορεί να μα την πει. Ούτε πνευματικό, ούτε ψυχολόγο. Τι μαθαίνουμε εμεί ίδια ίδιοι από τον Θεό. Είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε την προσωπική μας αξία, σχέση μα με τον Θεό. Δηλαδή να γευτούμε την αγάπη του. Ότι παρά τι αμαρτίες μα, ο Θεό μα αγαπά. Να βρούμε αυτή την αξία μα. Να βεβαιωθούμε ότι μπορεί να κάνουμε οποιαδήποτε αμαρτία, αυτό μας δεν, δεν εμποδίζει τον Θεό να μα αγαπά το ίδιο. Και οποιαδήποτε αμαρτία μα δεν, δεν μα. Μειώνει την αξία Δημάδες κάνει λιγότερο, λιγότερο αξίους ως πρόσωπο οποιαδήποτε αμαρτία Είναι αιώνια η αξία που μας χάρισε ο Θεός Αυτή πρέπει να την εμπιστευτούμενα Να αγαπήσουμε την αξία μας ο Θεό. Να, αγα, να αγαπήσουμε τον εαυτό μας Όχι ανεξάρτητα από τον Θεό Αλλά εν σχέση με τον Θεό είναι ένα κομμάτι του Θεού, είμαστε. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Δεν είναι κάποιε βιολογικέ υπάρξει που επιχειρούμε να αγωνίζονται να αποδείξουμε την αξία μα. Γιατί έχουμε πτυχία, έχουμε χρήματα, έχουμε φιλενάδε ή φίλου. Αυτή η αγωνία να αποδείξουμε αυτή την αξία μα γιατί δεν πιστέψαμε ότι είμαστε ένα κομμάτι του Θεού. Όσο διαστραμένοι και αν είμαστε, δεν πάβουμε να είμαστε ένα κομμάτι του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να το πιστέψουμε και να αγαπήσουμε τον εαυτό μα με αυτήν την έννοια. Αν αγαπήσουμε τον εαυτό μας με αυτή την έννοια θα έχουμε την δύναμη να παραδοθούμε στον άλλο. Θα έχουμε την δύναμη να παραδοθούμε στον άλλο χωρίς να καταργήσουμε την προσωπικότητά μας. Θα έχουμε την δύναμη να παραδοθούμε στον άλλο με, ένα, με μία αρχοντιάν, και όχι μία κακομυριά και μία γυφτιά, φοβάμαι αχρα το χάσω να παραδοθώ. Θα έχω την οριμότητα να το αποκαλυφθώ και να του υπενθυμίσω όποιος είμαι και τι κάνω. Αυτό περιέχει η ερώτηση, αυτή την ελευθερία. Πώς μπορεί να εννοήσει κανείς έρωτα ότι υπάρχει φοβία και δηλία Έναντι του συντρόφου μου αυτή η φοβία και αυτή η δηλία αποκάλυψης της πραγματικότητάς μου είναι που πολλοί όλα τα άλλα σχήματα τις τεχνικές, τις υπονομέψεις τις πονηριές και ποτέ ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει τον άλλο καθαρά στα μάτια. Και αισθάνεται τεράστια μοναξιά. Τέτοια που ερημή ερημίτης δεν έχει. Αυτός λοιπόν ο αγώνας επικράτησης που υπάρχει, ξεπερνιέται μέσα σε αυτή η προπτική. Μπορείς να αναλύσεις τον εαυτό σου. Θα το γνωρίσεις. Θα γνωρίσεις τη δυσκολία σου. Και είναι χρήσιμο αυτό. Είναι χρήσιμο εργαλείο να ακούσουμε τη φωνή μας, το δικό μας λόγο. Και όποιο μας βοηθήσει ευλογημένος να είναι. Και όλοι μπορούν να μας βοηθήσουν. Και από εκεί που δεν το περιμένουμε. Να γνωρίσουμε την πραγματικότητά μας. Η γνώση όμως του εαυτού μας δεν είναι η θεραπεία. Η θεραπεία είναι ποιον ο λόγος θα επιλέξουμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητά μας. Το λόγο της αυτοδικαίωσης ή το λόγο της χάριτος. Επομένως έχει μεν ψυχολογική βάση αυτός ο αγώνας επικράτηση, αλλά και πνευματική βάση και η πνευματική. Είναι η λύση. Θέλετε σε αυτό να ρωτήσετε κάτι. Συγγνώμη αυτή δεν η τα του ή δεν άνθρωπο. Για να προχωρήσει η σχέση ή να προσφύγει περισσότερο. Με την έννοια αυτή που ο Χριστό είναι πράγμα που στην καρδιά, πώ οι Ελληνικοί άνθρωποι το νιώθουν και μα την κοινότητα, το πράγμα και παραδένουμε και εμεί τον εαυτό μα. Δηλαδή υπάρχει αυτό το πράγμα, πούμε συνεφέρει, το κλικ και την καρδιά του, συνέχεια του, ή το... δεν, δεν μπορεί να είναι βέβαια τα αποτελέσματα. Τη αλλίωσης του άλλου ανθρώπου. Αλλά καταρχήν η ταπεινή αυτή, αν το πούμε ταπεινή προσέγγιση, έχει να κάνει με τη δική μας καταρχήν θεραπεία. Και κατά δεύτερο λόγο, συγγνώμη, καταρχήν έχει να κάνει με τη δική μας θεραπεία και στο βαθμό που θεραβέεται ο άνθρωπος, στο βαθμό αυτό βελτιώνονται ή αν θέλετε εμπλουτίζονται οι προποθέσει να αλλάξει και άνθρωπο. Ποτέ δεν είναι σίγουρο το αποτέλεσμα, αλλά στον βαθμό που εξηγειένεται το ένα μέλο τη σχέση, δίνει προϋποθέσεις και στον άλλον να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν επιβάλλεται ποτέ η αρετή, πόσο μάλλον η ταπείνωση που είναι και ταπείνωση και πόσο μάλλον ο Θεό δεν επιβάλλεται. Αλλά δίδονται οι προποθέσει. Και σε αυτό ένα δείκτη, μια, μια, μια, μια θέση α το πούμε ευαγγελική είναι αυτό που λέει ο Πόσολο Παύλο. Μην το καλόν υπό του κακού, αλλά το κακόν υπό του καλού. <Φίλιο> Αυτή είναι μια ψευδέστηση που έχουμε, ότι Ά, θα χαλάσει ο άλλο. Μα είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι. Μην το καλόν υπό του κακού, αλλά το κακόν υπό του καλού. Ή <Φίλιο> έξω κάνει κρύο. Αμέσω μαζευόμαστε, κλεινόμαστε, κουμπώνουμε το παλτό μας Αν υπάρχει ζεστασιά. Βγαίνει ο ήλιο, θα βγάζουμε το παλτό μα. Νιώθουμε άνεση. Το άνοιγμα προ τον άλλο υπάρχει όταν υπάρχει καλοσύνη. Όταν υπάρχει θετικότητα. Πολλέ φορέ η ταπείνωσή μα βάζει αντίθετα αποτελέσματα. Ξέρετε γιατί. Είναι υποκρισία ταπείνωση. Δεν είναι πραγματική ταπείνωση. Και η απόδειξη είναι ότι απαιτούμε αποτέλεσμα. Και γκρινιάζουμε όταν δεν δούμε αποτέλεσμα. Ο ταπείνο δεν το κάνει αυτό. Και όταν γκρινιάζει, μα θα χαλάσει όλο με αυτό που κάνω. Και αρχίσεις, το υπολογίζει. Πόσο κακό έκανα. Δηλαδή πόσο θα υποφέρουμε μετά εγώ από αυτόν. Οπότε αυτό υπολογίζουμε τι ταπείνωση είναι. Είναι υποκρισία ταπείνωση, δεν είναι τέχνασμα, δεν είναι πραγματικότητα. Περισσότεροι καυγάδε γενικά ανάμεσα στι καυγάδε και στι δίγου δίνουν την αίσθηση ότι δίνονται λόγω του ότι έχουν ξεπεραστεί τα όρια ανοχή ή αντοχή ή ο κακό συνειδητό που έρχεται με του βγει ο Είναι και Δεν διαφέρει εξαρτήση ότι είναι θέμα επικράτηση. Άλλο στον καυγά επάνω που αρχίζουν και βγαίνουν αυτά. Δηλαδή στο θέμα των κακών συνηθιών. Ή όταν τα όρια <Ρι> ναι, Είπαμε ότι ναι, Είπαμε ότι πολλοί είναι οι λόγοι Που θα δούμε και συνέχεια κάποια άλλα σχήματα Συγκρούσεων Αλλά το να μην σεβαστώ Τα όρια του άλλου ανθρώπου Σημαίνει τι Δεν τον υπολογίζω όσο πρέπει Δεν τον σέβομαι σαν εικόνα Θεού <Ρι> Όταν δεν γίνεται κάτι τέτοιο και κάτι άλλο είπατε εκτό από τα... Σεβα... μη... το μη σεβασμό των ορίων. Ε, σε την ανοχή. <συκλήσει> το... ε, πολύ ωραία το είπατε. Πολύ ωραία το είπατε. Πολύ ωραία το είπατε. Αλλά αυτά που λέτε είναι συμπτώματα. Είναι το τέλος μιας διαδρομής λαθημένης. <συκλήσει> Πρέπει να... Ναι, πρέ... για να... Βρέθηκε εκεί, αλλά πρέπει να δει από πού ξεκίνησε. Να γυρίσει πίσω λίγο. Όταν να μην ξεκίνησε τη σχέση που είσαι τώρα. Μπορεί να ξεκίνησε από την οικογένεια, τα τελευταία χρόνια, από την οικογένεια, όλα μπράβο, μπράβο. πολύ σωστά. Και όπω θα δούμε και στη συνέχεια, το παρελθόν είναι πολύ τυρανννικό. Είναι πολύ δύσκολο ο άνθρωπο να αποδεσμευτεί το παρελθόν του. Και τους ανθρώπους του ανθρώπου του. Πολλοί σύντροφοι παιδεύονται γιατί ο άντρα θέλει να δει στο πρόσωπο τη γυναίκα του τη μάνα του, επειδή δεν μπορεί να αποδεδευτεί αυτή τη μάνα και πρέπει να υπηρετεί το ρόλο τη μάνα του γυναίκα μέχρι να πεθάνει. Και αντίστροφα, η γυναίκα θέλει να βλέπει στον άντρα το ρόλο του πατέρα μέχρι να πεθάνει. Πρέπει να πυγκλωβιστεί ο άνθρωπο από αυτή την αιμονή. Είναι τεράστιο αυτό το πρόβλημα. Ασφαλώ στην ερωτική διάσταση, μέσα σε μια σχέση ζυγία, ο άντρα. Έχει, ε, ε, ε, ε, ε, έχει και το στοιχείο του το, το, το πατέρα και η γυναίκα τη μητέρα. Υπάρχουν αυτά, αυτή η διάθεση και αυτή η διάθεση παίζεται και αυτό το παιχνίδι. Αλλά άλλο να ταυτίσω τον άντρα μου με τον πατέρα μου και να θέλω να έχω την αιμονή να ψάχνω έναν άντρα σαν τον πατέρα μου και άλλο να ψάχνω σαν μια γυναίκα σαν τη μάνα μου. Και αν δεν είναι έτσι, μέσα μου να τρώγομαι και να δεγω προβλήματα και να γκρινιάζω. Αυτό είναι ένα παρελθόν που μπορεί να το ξεπεράσουμε. Καθένα έχει τη διατερότητά του. Πρέπει να ξεφύγει από το παρελθόν αυτή την εννοήχ τη έλλειψη τιμής προς τους γονείς, αλλά ξεφύγει από αυτή την ιστορία ο άνθρωπος για να μπορέσει να, να... να δει παραπέρα. Γιατί αυτό μπορεί να γίνει αφορμή πολλού συγκρούν, όπως είπατε πολύ καλά και άλλοι λογοί μπορεί να φέρουν. Το θέμα των δικώνων συγνώμη δώρο, το θέμα τη καρκιά συνήθεια που έχουμε όλου καρδιά συνήθω, να πουν από του να και το περιβάλλον όλου. Γιατί πώ θα αντιδράσει μέσα από το βάλω, δηλαδή φωνταγικά, αντιμετωπικά. Μόνο για τα έξω, να ξέρουμε, παντρεμένοιστε. Καταλαβαίνω, μία κίνηση απειλής. Ένα τέχνασμα καλό είναι αυτό. Λοιπόν, θα επαναλάβουμε το ίδιο ότι αυτό είναι ένα αποτέλεσμα. Είναι αποτέλεσμα μιας διαδρομής σχεση που κατέληξε σε αυτό ο άνθρωπος γιατί δεν ήθελε στη διαδρομή να βλέπει τις στιγμές που περνούσε και τις σχέσεις του και να συνομιλεί για αυτές και να βάζει λόγων και όρια σε αυτά τα πράγματα για παράδειγμα μπορεί η γυναίκα λέμε τώρα, να το έπαιζε καλή ανεκτική ή το αντίστροφο χωρίς όμως να συνειδητοποιεί ότι αυτό είναι ψεύτικη σχέση δεν έχει την ετοιμότητα να εκφράσει αυτό που νιώθει και να θέσει ένα λόγο σε αυτά τα πράγματα Λόγων που θα ενεργοποιήσει και το σύντροφο σε μια θετική Σε ένα θετικό προσανατολισμό που θα είναι σωτήριος και για τον ίδιο Αλλά και για τη σχέση Και άφησε τα πράγματα κινηθούν Και κατέληξαν εδώ Γι' αυτό λέω πρέπει να δούμε εξ αρχή πώ κατέληξε τα πράγματα Αν την η σχέση ξεκίνησε και πήγαν παραλύως 5-10 χρόνια μαζί Αν ο καθένα είναι αλλού Το άλλος ήταν αλλού και μέχρι και σε 2-3 χρόνια Αυτές τις συνείδες με τα τέτοια. Πολύ ωραία. Ναι, τώρα πάμε σε ένα άλλο πεδίο. Μιλούμε για μια σχέση η οποία μέσα στην ορωτική διάθεση δεν φαίνεται, είναι καμουφλαρισμένη, δεν φαίνεται, ορεοποιούνται τα πράγματα και όταν φύγει αυτό βγαίνει αυτή η πραγματικότητα. Τότε, τότε δεν είναι δεν είναι, ξέρετε, αγαπητική διάθεση, ανοχή αυτού του είδους, υπέρβαση των ορίων. Πρέπει να μπουν όρια και πρέπει να μην ε, ε, ε, ε, ε, δέχεται ο άνθρωπος έτσι, αν, αν, ανε, χωρίς εξέταση, χωρί, ε, να ανέχεται αυτά τα πράγματα. Τι πρέπει όμως να γίνει. Πριν μπούμε σε διαδικασία να επισημάνουμε στον άλλο την ιδιορυθμία του, την ιδιοτροπία του, πρέπει να ελέγξουμε τον εαυτό μας για τις δικές μας ιδιοτροπίες, αν έχουμε. Ένα. Εφόσον λοιπόν ελέγξουμε τις δικές μας ιδιοτροπίε. Πάμε μετά σε ένα επόμενο βήμα. Η επισήμανση και η στάση μου έναντι των ιδιαιτροπιών του άλλου ήταν η υγιής. υγιής σημαίνει τι. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να πατήσει τον σύντροφό του. Λέμε ένα κραίο παράδειγμα. Και το μαθαίνει ο σύντροφος, πούμε πούμε γυναίκα. Και αρχίζει και τον κομπανά και τον βρίζει. Φύγε από το σπίτι, παλιό σκυλοκέ, και, και, και, και Εγώ που σε κάνω. Και κάποιο άλλο, ε, επισημαίνει το λάθο έτσι δεν είναι, είναι λάθο. Και κάποιο άλλο, κάποια άλλη γυναίκα μπορούσε να πει Τι άλλο βρήκε αυτή τη γυναίκα που εγώ δεν έχω. Και να ψάξει, να βρει τι αιτίε που έγινε αυτό το πράγμα. Και μπορεί αιτίε να μην βαρύνουν μόνο τον άντρα, μπορεί να βαρύνουν και τη γυναίκα. Άρα έχει να κάνει και με. τον τρόπο επικοινωνία. Τον τρόπο που χειρίζουμε τον λόγο. Και αυτό ξεκινάει από τη διάθεση τη καρδιά μου. Πρώτα λοιπόν ελέγχω τον εαυτό μου για τα δικά μου λάθη και μετά ελέγχω την καρδιά μου. Να μην βγάζει απλώ μια εμπάθεια, μια ένταση, μια έκρηξη από αποθυμένα, αλλά βγάζει και μια αγάπη ότι αυτό που κάνει ο σύντροφος μου είναι ασφαλώ λάθο για μένα, αλλά και για αυτόν είναι λάθο. Και είναι αρρώστιο και για αυτόν. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο γιατί εγώ υφίσταμαι. Και, επιβα... και επιβαρύνομαι από κάποια λάθη του συντρόφου μου αλλά είναι πρόβλημα και για τον ίδιο εμείς πολλές φορές επισημαίνουμε αυτό που υφιστάμεθα και όχι και το λάθος που βαραίνει τον άλλον και είναι μια προβληματική κατάσταση πνευματική για τον άλλον η αν μπορέσουμε να ξεφύγουμε λίγο μόνο από το δικό μας πάθημα και δούμε και το πάθημα του άλλου και αναλόγως τοποθετηθούμε υπάρχει μεγαλύτερη ελπίδα κάτι να βελτιωθεί καταλάβατε αλλά βεβαίω και αυτά δεν είναι γενικεύσεις σε κάθε περίπτωση του εφαρικά έχει να κάνει με το πόσο συνείδηση έχει ο άλλος πόσο ευαισθησία έχει ή πόσο αδιαφορία και πόσο μας εκμεταλλεύεται αυτό πρέπει να το δούμε αλλά οπωσδήποτε δεν πρέπει να αποσιωπούμε το πρόβλημα πρέπει να το ονομάζουμε, πρέπει να το επισημαίνουμε πρέπει να το αναφέρουμε όχι τον άλλο που όταν έχει δεκτικότητα. Όχι με τρόπο που προσβάλλει τον άνθρωπο, αλλά με τρόπο που δίνει ελπίδες στον άλλον άνθρωπο. Όχι με τρόπο που κρύβει μια απόρριψη, αλλά με έναν τρόπο που κρύβει σεβασμό, διάθεση σεβασμού για τον άλλο. <μοι PlayStation. σέβαιο> Θέλω <τώθιε> ότι δεν προχωρήσει καλή στο δάμος. Πρέπει να πρέπει να Άρα κάποια στιγμή θα πρέπει κάποιος να μιλήσεις στους νέους γιατί τους 10 το ότι δεν είναι πουθενά επάγγελμα. Και τώρα σε τους πάντων. Άρα θα πρέπει κάποιος να μιλήσεις στους νέους να μην προχωράσουν στον γάμο, ακόμη τέλος πάντων, να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα, κάποιες ομιλίες, κάποιες συζητήσεις. σως και οι οικονομικά δεν είναι έτοιμοι, εγώ είμαι οι 36, <σχεσμένει> <σχεσμένει> Μήπως είναι γιατί δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη mm -hmm. για το δε... hey. mm -hmm. Ναι, έχετε δίκιο ότι δεν είμαστε έτοιμοι, αλλά και ποτέ δεν γινόμαστε έτοιμοι. Και όλη η ζωή είναι μία ετοιμασία. Mm -hmm. Νομίζω είναι πιο καλά ο άνθρωπος να ρισκάρει παρά να περιμένει να mm -hmm. Γιατί οι καημένες συγένειες που θα άντρα μετά. Να τα πούμε και διαφορετικά λίγο. Ε, το δώσαμε λίγο να στείλει χιούμορ. Ε, τώρα μην το να το εστερί, Και πού οι καημένοι άντρες θα βρουν. Μην νομίζω ότι μου είπαν μισογύνη προς Θεού. Και πού οι καημένοι εσγύνει και θα άντρα τέλος πάντων. Ε, αλλά ξέρετε δεν είναι τόσο ετοιμασία η ετοιμασία ως μόρφωση γνωσιολογική αλλά ω μόρφωση διάθεσης να βγω από τον εαυτό μου και να μάθω την οδό της αγάπης και της ταπείνωσης. Η μόρφωση έχει να κάνει με διάθεση. Πόσοι αγράμματοι άνθρωποι έχουν με διάγραμματες γυναίκες, με τέτοια σοφία, με τέτοια αναγιότητα που κανείς τους διδάξε. Αυτές ολόκληρε είναι βιβλίο που διδάσκουν. Άρα έχει να κάνει με τη διάθεση πόσο έτοιμοι είμαστε να βγούμε από τον εαυτό μας. Να βγούμε από τα δικαιώματά μας. Και να συνειδητοποιήσουμε ότι ο έρωτα δεν, δεν είναι μόνο απόλαυση, είναι ευθύνη. Ο έρετας δεν είναι μόνο απόλαυση, είναι πεδίο ναγιότητος και άσκησης. Και αυτό καθημερινά το μαθαίνουμε. Και παιδευόμαστε. Πρέπει να μπούμε στην πορεία του αγώνα, να δοκιμάσουμε. Αυτό που χρειάζεται... Είπαμε ότι είναι η διάθεση και η ετοιμασία ταπείνωσης και αγάπης. Να το πούμε διαφορετικά, γιατί αυτό ακούγεται έτσι δυνα, δυνατό και σου είπε εγώ αγάπη δεν, δεν έχω ταπείνωση αγάπη. Ετοιμασία καλής διαθέσεως. Ετοιμασία σεβασμού προς τον άλλον. Ή καλύτερα ετοιμασία σεβασμού προς τον εαυτό μου, τον χρόνο μου που μου χαρίζει ο Θεός. Είδαμε για 3 χρονών και ήταν πεταμένη μια κορδέλα από το κουτί με τα γλυκά. Και του έδωσα, κόβω την κορδέρα σε τρία κομμάτια και ήρθα κάθε ένα από μια κορδελίτσα, μου δεν δει τίποτα. Αυτό το οποίο χαιρόταν πραγματικά, ζούσε το παράδειγμα με μια κορδέλα που δεν είχε την τεκάξη. Το γιατί το λέω, Γιατί όταν ήμασταν παιδιά, οι περισσότεροι λέγανε παραδείγματο χάρη γιατί να υπάρχουν τύχοι. Να είμαστε όλοι είναι ο ενα στον άλλον. Όταν όμως μεγαλώνω, τον βλέπω από τον ίδιο μου τον εαυτό, τότε διαπιστώνω ότι μπορεί να, να μιλάω με τον άλλον, μπορεί να τον συμπεριφέρουμε άψογα και χριστιανικά σε εισαγωγικά, αλλά ενώ τρώμε μαζί, τρώμε όπως όταν έτρωγα, όταν ήμουν ο μόνος μου. Δηλαδή εγώ επαγητώ με τύπο. Στην περίπτωση, ο Δηλαδή είναι ο άλλος, το φαγητό και ο τείχος. Θέλετε να πείτε πως με... Να πει ότι με την, παρε... την πρόοδο του χρόνου γίνεται πιο επιτιδευμένος ο άνθρωπος και θέλει... Ναι, ναι. Αλλά βάθεται σαν τείχος. Ναι. Μπορεί να είναι ένα ωραίο σπατουλάρισμα, ένα ωραίο βάψιμο, ένα ωραίο... Αλλά είναι τείχος και δεν υπάρχει επικοινωνία. Άψιμο. γιατί τη λειτουργία σαν χειρολογόσατε γιατί ε, δεν βγαίνει αυτό το πάλι στιγμού άρχιτε δικό με το πρόβλημα ή δεν βγαίνει και στους άλλους και βγαίνει στους συγκεκριμένους αυτός με προκάλεσε και βγήκε υπάρχει ασθένεια μέσα μου και ο, ο άλλος επειδή με προκάλεσε με πρόσβαλε οτιδήποτε άλλο αυτό άρχισε να φουντώνει να βγαίνει έξω ο άλλος δεν με προκάλεσε <σχυσ σχυσ> μου θόπευε το πάθος μου φερόταν καλά, με επενούσε. Πολλές, Πολλές φορές και χωρί να δοθεί αφορμή. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι πάνω είμαστε το θυμό. Πολύ μουχλά. Αρχίζει να βγαίνει και προ τα έξω. Όταν ένα ψωμί μου πολύ βγαίνει προ τα έξω. Δεν χρειάζεται με το μαχαίρι. Αυτό εννοείται μάλλον. Συγγνώμη. Μας και να επαναλάβαμε, και Και είπαμε και πριν ίσως δεν το δώσαμε να καταλάβετε. Όταν λέμε, πιστεύω στην αξία, μου έχει την αξία που αυτού μου αλλά αυτή είναι η αξία που έχω ύπαρξη εικόνα Θεού. Που είμαι ένα κομμάτι του Θεού. Και άλλο μπορεί να τα Αυτό από μόνο του, όπω λέτε, επειδή δεν είναι δική μα επιλογή αυτή η αξιοδόρη του Θεού είναι η αφορμή για να δραστηριοποιηθούμε. Δεν είναι επανάψη γιατί δεν είναι δικό μα. Και δεν μα σώζει αυτό από μόνο του. Χρειάζεται και η δική μα συμμετοχή η δική μα ελευθερία. Όπως επίσης και στο προηγούμενο που είπατε, για τα όρια, πρέπει να βρει ο άνθρωπος και τρόπος να προστατεύει τον εαυτόν του. Δηλαδή να βάζουμε ώρες στην καρδιά μας, να μην θίγει τη καρδιά μας, εύκολα. Από τις συμπεριφέρειες του άλλου ανθρώπου, γιατί όταν θίγει η καρδιά μας, σαν να το πάθος. Αφενός, αφετέρου δε, να επισημαίνουμε στον άλλο ότι μας είναι πλέον αδιάφορο, εφόσον λειτουργεί έτσι, και αποστασιοποιούμεθα από κοντά Του. Και να δείξουμε ότι δεν μας αγγίζει, όχι το του είδους μας αγγίζει. Να κρατήσουμε ώρες στην καρδιά μας. Αυτό μπορεί να φέρει σε φιλότιμο τον άλλον άνθρωπο. Γιατί πολλές φορές η αίσθηση ότι μας ενοχλεί και το δείχνουμε αυτό, ο άλλος αισθάνεται ότι είναι δυνατός, ότι είναι παρόν και ότι, μας είναι, ότι έχει κάποια αξία και ένα λόγο για μας. Πολλέ φορέ θα πιστεύω ότι στα πλαίσια του να διορθώσουμε τι διαμορφίε που έχει ο σύντροφο, σε αυτή την περίπτωση οξύνονται περισσότερα τα πνεύματα. Και πολλέ φορέ οφηγείται μια σχέση, αν όχι σε διάλεση, σε μια ρήξη. Με αποτέλεσμα να έχουμε σε αυτό που είπατε πιο πριν, μια Και ήστερα να μην καταλήγει πουθενά, να λέει ο ένα κτλ., ο άλλο, και το αποτέλεσμα είναι ότι. Σήμερα βλέπουμε ότι οι νέοι δεν έχουν σχέσεις μεταξύ τους, για το του για τον εξής λόγο. Διότι υπάρχει μία μοναδική λέξη ο ανταγωνισμός. Δεν κάθουμε εμφανεχτεί ποια είναι τα πραγματικά ελαττώματα που έχει να κάνει να τα αναγνωρίσει και να κάνει να τα συζητηθεί όρμα και όμορφα. Και βλέπουμε ότι η αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, δηλαδή ο ανταγνωμός και επικράτηση υπάρχει. Η θεραπεία όμως δεν είναι να επισημενο το λάθος του άλλου, αλλά δω το λάθος του δικό μου. Να πειρονίσουμε τη δική μου ανταγωνιστικότητα. Ένα πρόβλημα στις σχέσεις, αυτό είναι σε ζευγάρια. Έρχονται να εξομολογηθούν και ο ένας κατηγορεί τον άλλο. Ο ένας εξομολογεί τις του άλλου. <ΣΣΣ> Τι γνωρίζουμε καλύτερα από τον άλλο, τον σύντροφο. Και του λέει αυτό δεν είναι εξομολόγηση. Ναι παντά έχει δίκιο. Σου λέει μια κοβέντα μετά αρχίζει η μηχανή και λέει. Μπαίνει η κασέτα. Δεν μπορεί να διορθωθεί ο άλλο αν εσύ δεν διορθώσει. Η διόρθωση τη σχέση είναι ο καθένα να διορθώσει τον εαυτό του. Να μην επιδιώκει. Να μην επιβάλλεις να διορθώσει ο άλλο. Εσύ δες τον εαυτό σου. Διόρθωσε τον. Και άστον τον αν θα διορθωθεί. Αν δει εσέναν αλλάζει. Κάτι θα εκείνη. Αλλά εμεί μπαίνουμε σε αυτή την παγίδα. Γινόμεθα διδακτικοί, γινόμεθα ελεκτικοί, γινόμεθα ψυχολόγοι, ερμηνεύουμε, αναλύουμε, άζουν ταμπέλες, τα ξέρουμε όλα, εσύ φτασαι εγώ μια χαρά. Το αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτός ο αγώνας της επικράτησης και του ανταγωνισμού. Ει αυτό δεν είναι πρόβλημα πνευματικό. Δεν πόρνευσα, δεμήγευσα, εξομολογούμε, να κάνω μετάνοια, αλλά θαύω τον σύντροφο μου Εξαντλείται δηλαδή όλοι η αρετή μας σε αυτά τα μαρτύματα μόνο και όλη η ευθύνη τη ζωή εξαντλείται σε αυτό το πράγμα. Αυτός ο ναρκισισμό που γίνει αυτή την ανταγωνιστικότητα τι είναι. Αυτή η δυσκολία να δεχθούμε το παραμικρό, την παραμικρή αδικία. Την παραμικρή υπέρβαση των προσωπικών μας ορίων και του προσωπικού μα χώρου. Τι είναι. Η δυσκολία, αυτή η τσιγκουνιά είναι πολύ χαρακτηριστικό. Οι πιο τσιγκούνιδε άνθρωποι είναι οι χριστιανοί. Μπέρδεψα την παρθενία με το δόσιμο Η παρθενία που είναι μια κατάσταση πληρότητο ερωτική την θεωρήσαμε ότι είναι μόνο μια σωματική διαδικασία. Είναι μη εκείνο, μη το άλλο, μη το παρά Και μπερδευτήκαμε και νομίζαμε ότι στο άλλο θα είμαστε μη. Και στο να δώσουμε χαρά στον άλλο είναι μη. Και να δώσουμε το δικαίωμα μα στον άλλο είναι μη. Παρθενία είναι αυτό. Να χαριστώ στον άλλο. Να το συγχωρέσω τον άλλον άνθρωπο. Να περιορίσω τη δική μου ανταγωνιστικότητα. Να μην φοβηθώ να δικηθώ και λίγο, βρε παιδί μου. Μεγάλη τσιγκούνια για αυτό το πράγμα. Να φοβηθώ να δικηθώ. Δεν είναι τσιγκούνια. Τεράστια. Κρύβει μεγάλο πρόβλημα. Και ψυχολογικό και πνευματικό. Το να φοβηθώ να δικηθώ. Το να φοβηθώ μην πουν καμιά κακή κουβέντα και με μου λένε μια κακιά κουβέντα, με συκοφαντού και κρυβισμένο βγαίνει τη, Η Ιβόνταφορν. Με τα τηλέφωνα παίρνω για να δικαιολογηθώ. <Κι> παίρνω τον ένα, τι είπε, παίρνω τον άλλο, 100 μηνύματα, 10 ώρες το κινητό, 200 ευρώ. Να που τα έχασα τα χρήματά μου. <Κι> Στην προσπάθειά μου να δικαιολογηθώ. Να δικαίωσω τον εαυτό μου, δεν ανέχομαι. Ε, δεν είναι τσιγκουνιά αυτό. Τσιγκουνιά των συναισθημάτων. Πώ θα ευδοκιμήσει χάρη, κύριε Σούλη, Αχ, πατέρα, μου, δεν λειτουργεί, κάνω προσευχέ, τίποτα, κρύωσε η καρδιά μου. Κάνω το απόδειπλο, κάνω τι μετάνιε μου, κρύωσε η καρδιά μου. Τι, τι δεν μείνει κρύω η καρδιά σου, αφού δεν έχει καρδιά. Πού να βρει χώρο ο Χριστό να ευδοκιμήσει, να αναπτυχθεί, να ανθίσει, να καρποφορήσει χάρη του θείο. Αφού εσύ να τσιγκούνει συναισθήματα, δεν μπορεί να συγχωρέσει. Και το παραμικρό θίγεσαι, επαναστατή. Μη σε σου, είχα το πρόσωπο. Έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μα και φοβόμαστε να, να δικηθούμε. Και αν δεν μα επενέσουν για την αξία που έχουμε, ακόμη χειρότερα. Ε, αυτά δεν είναι προβλήματα. Αυτά είναι να χάνουν με τι σχέσει μα. Πέρασε η ώρα. Διευκόντω να γεμπατεύει μόνο τη ρίση. Συγγνώμη, μια ανακοίνωση. Μια ανακοίνωση σημαντική. Κάποιο έχει πρόβλημα υγεία και θέλει αιμοπετάλεια β' θετικό. Β' θετικό στο Θεαγένιο λέγεται κλώτσικας Μάριος